Η τεχνολογία μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες δράσης, αλλά δεν μπορεί να καθορίσει τους σκοπούς της. Η μετατόπιση αυτών των αποφάσεων σε τεχνικά συστήματα ή ειδικούς φορείς δεν εξαλείφει τα ερωτήματα. Απλώς τα καθιστά λιγότερο ορατά. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδικους φορεις δεν της γνώσης αναδεικνύεται ως κεντρικό ζήτημα. Η ευθυνη της γνωσης αναδεικνυεται ω κεντρικο ζητημα η διάχυση και η εφαρμογή της γνώσης δεν είναι ουδέτερες διαδικασίες.